Έλα, ρε Αποστολή. Έλα, φιλό. Πέντε φορέ έχω πάρει, λοιπόν. Στι πόσε βαριέσαι, Λέει. ορίστε. άφηνα, τα άφηνα, τα δεν βαριώσαν. Τι έγινε. Λοιπόν, ακούω το πρωί στο παπαδάκι, γιατί κάθομαι σπίτι τώρα πολύ δουλειά τα πρωινά. Και έχουν βγει η μάνα και η γυναίκα του αστυνομικού που χτυπήθηκε με το. με 90 σκάγια, λέει. Μια καραμπίνα πάνω Μπαίνουν σκουριέ στη Χαλκιδική. Άκου τώρα. Λοιπόν. Το λε και καφρίλα. Ήταν, ναι, καφρίλα. Ήταν έτσι συντετριμένε, α πούμε. Λοιπόν, αν είχαν αγωνία για το δικό του τον άνθρωπο και σκέφτομαι τώρα εγώ, πόση αγωνία θα ζούσε ένα άνθρωπο στην κατοχή όταν ένα στρατιώτη τη Βέρμαχτ α πούμε λέω τώρα εγώ ένα. Μα τι συσχετισμοί Λε και αστυνομικοί, τα όργανα τη τάξη είναι μας. Ή το πιο σωστό μάλλον είναι τι έχει ο κάθε σε Αυτό εντάξει. Εγώ λέω αυτό γιατί στήδια εκεί πέρα. Ελά, αποστολή. Έλα. Να' σωστω κάτι. Τι. Τα μαρά ισχύει το «Λέμε καμιά μα***** για να περνάει η ώρα» Ε. ε? Αν δεν λέμε «Καμιά μα***** δεν περνάει η ώρα» Μέσα στην <laughs> ώρα βασικά μα***** <laughs> λέει. <laughs> ε, σωστό γιάντος, σωστό. Αποστάλη, μιλιά. Είμαι 65 χρονών. Άκουσα τώρα τον Καλαμούκι να λέει για τον Αυγανό. Δεν έχει τύχει στο δρόμο μου κανένα. Θα τον ξέσκιζα με τα ίδια μου τα νύχια. Γιατί το 60 που ήμουν παιδάκι έφευγε όλο μου το στόι για, για, για όλα τα μέρη του κόσμου. Περίμενε, εσύ θα ξέσκιζε ποιον, τον Αυγανό ή τον Έλληνα. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβε. Θα ξέσκιζε αυτόν που χαράκωσε το παιδί. Τι λε, τώρα Α, ξέρω εγώ. Τι έχει. λέω, καλά, Ξέσαι, τι παίρνουν τηλέφωνο εδώ πέρα. Ξέρει πόσοι θέλουν να πάρουν τώρα να πούνε ότι θα χαράκωναν τον Αυγανό και όχι τον Έλληνα. Δεν σε κατάλαβα. Λέ Έχει γίνει πολυπίκυλο το κοινό. Έλα. Ναι. Δεν το πιστεύω, ρε. Δεν τρέπονται, ρε. Α, δεν όχι. Τρέπονται. Και χωρί να τρέπονται, να και χωρί να τρέπονται. Λοιπόν, καταληκτική κουβητορία όπω πάντα. Θα σου, πάνω, να σου πω μια αποκάλυψη σήμερα για τον άλλο, είναι το Γεωργιάδη Ε Με πήρε. Τι θα με πάρει να μου πει. Πήρε τώρα. Πήρα, ακριβώ. Λοιπόν, κάτι που δεν το ξέρει πολλοί κόσμο σχετικά με τον Άδωνη. Βλέπω ότι έχετε και μια δυναμία εκεί πέρα. Εντάξει τώρα κι εσύ. Εγώ έχω την κατεμιά να μοιράσουμε το ίδιο πίσω το μαζί του. Απ' παπ' πα. Έχω φάει απίστευτη κασδουρά στη ζωή μου ε, και στο στρατό και τη μου την ίδια. Η μάνα μου ακούει ελληνοφρένια και σε παίρνει και σου λέει: Νομαντά, ο Γιώργιάδη και τέτοια με δείχνει και γελάει, φαντάσαι. Έκατα κι εγώ και το ψάχνω. Η μάνα σου σαν τι γελάει, σαν σύζυγο Γιώργιάδη ή μάνα Γιώργιάδη. Άντε τώρα μην τα πάρω. Κολόγρια. Λοιπόν, Συγγνώμη που είναι κοιμάνο, σου έκανε να μπορούσα να πω και χειρότερα. Ναι, έφτασα και το ψάξα, ετοιμολογικά. Τι σημαίνει αυτό το επίθετο, Άντε. Αργοσχολία ή πάει σύννεφο, Ανεργό, τι γίνεται. Άνεργο, τι γίνεται. Άργο, τι άλλο. Λοιπόν, αυτό το επίθετο άρχισε να χρησιμοποιείται το 300 μετά Χριστόν από μια φυλή ανθρώπων που ζούσαν στη Γεωργία. Άρα, ο Άνδονη, αν ψάξει το παρελθόν του, έχει προγόν στη Γεωργία. Μάλιστα και άλλη ιστορική προσωπικότητα εκ διαμέτρου αντίθετη καταγόταν από τη Γεωργία Ποια? Πως Στάλιν Απαπα <χαι> Γι' αυτό και ο αντικομμουνισμός του Άδωνη Ακριβώς Α. Και ένα μήνυμα παιδιά λόγω της ημέρας Ναι Μιας και αναφέραμε το Συνοναζί και όλα αυτά Ο κόσμος μας είναι ένα μεγάλο μέρος Που εμεί έχουμε αυθαίρετα ορίσει σύνορα ένα με τον άλλον. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι όλοι μα είμαστε άνθρωποι, παιδιά. Γιατί αυτό έχουμε ξεφυλήσει. Αν θέλουμε να φτιάξουμε οτιδήποτε, πρέπει πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε αυτό. Ότι όλοι είμαστε άνθρωποι και κάθε ζωή είναι ιερή. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Άντε, να σημειώσω και εγώ με αυτό που είπε, μια ουτοπία είναι εφικτή. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω, Απουστόλη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσε. Είσαστε φοφορεί, συνεχίστε έτσι. Ε, για τον Αποστόλη. Ναι. Ήθελα να του πω προλίγου: Είχε μια συνέντευξη ο Νίκο Χατζηνικολάου με τον mm. νεαρό βλαστό του Μιτσοτάκη. Λοιπόν, ε, τον ερώτησε σχετικά για την απεργία των δασκάλων κτλ. και λέει πρέπει λέει, να μην διορίζονται δάσκαλοι. Ε, γιατί φυσικά αν διορίζονται πολλοί δάσκαλοι δεν θα περισσέουν λεφτά για το Μιτσοτάκη. Σωστό. Και... Τι να του κάνει του δασκάλου. Να, να... να γίνει κανένα τύχημα και να βγει καμιά γενιά μορφωμένη. Α <laughs> είναι ο Νίκο Χατζηνικολάκη. Είναι... Πώς να τους χειριστούν. Άστο, mm. τι να τους κάνεις mm. τους ασκάλους. Έλα, αποστολή. Έλα. Είμαι απογοητευμένο, δε φίλε. Είμαι Γιατί. γιατί? Λέμε Ολυμπιακάρα, είμαι τρελόγαβρο. Και... Τι είσαι, τι είσαι. Τώρα το Άρα δεν του βάζουμε μετά το Ολυμπιακάρα. Φαντάζομαι δεν είσαι πασχετικό, ποδοσφαιρικό είσαι. Έγινε πασχετικό το τελευταίο και... διήμερο από ανάγκη. Το ξέρω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σε νιώθω. Και είχα να Αυτέ λέγαινο. Στείλε μου κάνουν και μέρα την πάνω από μια βόλτα τα δύο με την πλυντάρη φαίμα. Πού τι βρίσκεται αυτέ. αυτές με βρίσκουν. Ξέρω, εγώ έχω επιτυχία αυτέ. Πώ δεν βρίσκουν μέλι έχει. Εγώ δεν βρω μια τέτοια. Ποιο μέλη καλύπτε. Το κόλυμο έχω. Μυρίζω κόλυβα και έρχονται αυτέ. Ξέρουν όπου μυρίζουν κολύβα, πάνε είναι έτοιμε αυτές Δεν μπορώ να βρω μία. Μάλλον μυρίζουν ζητά. Αυτό έχω καταλάβει. Καλά, ρε φίλε. Έλα, ρε φιλέ. Αφορμή για αυτό το τηλέφωνο. Μου αυτό το απόσπαστο βαμπόλατα από το Σαμάρα. Σε δύο-τρία χρόνια ποιο θα θυμάται το μνημόνιο για αυτά. Ναι, καλέ, τίποτα. Ποιο θα θυμάται τον παλιό του μισθό. Αυτό παίζει. Δηλαδή θα τον έχουμε ξεχάσει. Όχι εγώ. Θυμάστε τότε που πέραμε πάνω από χιλιάρικο. Θα λέμε. Α, και ας... θα ρίχνουμε κάτι χωρατά. Πολλά πράγματα. Σε δύο-τρία χρόνια θα τα έχουμε ξεχάσει. Ναι. Ποιο λαμόγιο μα έβαλε στην κρίση. <χεχει> ποιο λαμόγιο στο μνημόνιο. Μια χαρά. Ποιο λαμόγιο στην αρχή ήταν αντίθετο με το μνημόνιο μετά το περασπιζόταν. Θα τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά. Μπορώ να συνεχί Σήκωσε ένα απόσπασμα από ένα δίσκο του Χάρη Κλειπ που είχε αναφερθεί στον Εθνάρχη τον Ασυχόρητο που είχε πει συγκεκριμένα το εξή. Ελληνίδα Σάνιδα, εντό τη ηγουμένη 20, -20 αετίας, όλα τα προβλήματά σα θα έχουν λυθεί ή θα τα έχετε ξεχάσει. Μια χαρά, αγόρι μου. Μην χρυσόψαμε όλοι τα φυλάκια. Λε, αποστολή. Έλα. Ο κατακαρανταφέρει τρελαντώνη δεν έχει ιδέα από γυμναστική. Μπέρτεψε την ανάκαμψη με την επίκυψη. Έλα αποστολή. Έλα. Έλα ένα μήνυμα για την κίτρινη φυλή. Τους δύο... έξιδες. Ε άστο τώρα φίλε ότι έγινε έγινε. Έτσι. Τι κάσταν την κατηγορία τι να κάνουν. Άστο με λίγο να σου πω. Λοιπόν 2, 3 και 4 του Ιούνιου έχουμε εκλογέ στο ΣΑΤΑ. Σάτα, παιδί μου, τι δουλειά έχουν οι εκτσίδε με το Σάτα. Και οι εκτσίδε τώρα, γιατί κίτρινοι φίλοι μιλάμε στα κέντρα. Οι εκτσίδε τι είναι πράσινοι φίλοι, κίτρινοι, μην το ακούσουν 4, αυτό. Α σε να πω, να πω, έχουμε και είμαστε με την προοδευτική συνεργασία. Να είδε. Προοδευτική. προοδευτική. Λέβαια, στην ίδια κατηγορία με την προοδευτική έχει πάει η ΑΕΠ. Ωραία, γιατί είναι ευκαιρία ευκαιρία να φύγει και ο Λιμπερόπουλο και ο Δήμο που εκφράζονται μέσα από την Δημοκρατία, ο ΜΕΝ και από το Πασόκου άλλο. Είδε και Λιμπερόπουλο. Όταν σου λέω εγώ τι λε για την ΑΕΠ. Καλά, μου μπέρδευσε τα όσο νομίζει, θα ξα να θα nie po mnie lipo Καλημέρα, φίλε Αποσόλη. Ανήκω και εγώ, φίλε μου, από Σόλη στην ηλικία τη κοντά στον Άδωνη Γεωργιάδη, είμαι 42. Α, κατάλαβα. Βλαμμένο κι εσεί? Ναι, όχι. Βλαμμένο με την έννοια ότι έχετε πάθει βλάβη από την απεργία του 90? Ε, κοίταξε όμω τη βλάβη τώρα που έπαθα εγώ, όμω φίλε. Αυτό παίρνει 8.000 ευρώ το μήνα κοντά. Και μένα έπαιρνα 700 άργα και τώρα μου το έχουν πάρει. 8.000 ευρώ το μήνα, σήμερα, φίλε, αλλά έχει δάνεια. Χρωστάει, δεν παίρνει στην τσέπη. Τι σαλνίστε χρωστάνε ακόμα από το Master σεφ. Α, σε ζουν, είναι δράμα. Εγώ χρωστάω και του Μιχαλού, α πούμε να είμαι. Ε, σε αυτού χρωστάει η Μιχαλού. Ε, έτσι, μπράβο, αποσταλούν. Το ακούω τώρα έκατε μια. Εγώ δεν έχω υποστεί βλάβη, δηλαδή περισσότεροι από το άδον ναι ή όχι. Εσύ έχει υποστεί βλάβη από την απεργία του 90, ή έχει υποστεί βλάβη από τον Άδωνη που είχε υποστεί βλάβη στην απεργία του 90. Από τον Άδωνη που Άρα εσύ είσαι ευλαμμένο δεύτερο χέρι, αυτό δεν καταλαβαίνω. μα χειρότερα Μάλλον. από αυτό. Και hey, Γεια σας. Ε, το τηλέφωνο της κυρίας Λάζου μπορείτε να μου πείτε. Περιμένετε λίγο, πού τηλεφώνετε. Ε, από το Πασόκ. Από πού? Από το Πασόκ. Τι μου κάνει το Πασόκ, πώ θα πάτε εκεί. Ε, Όλα καλά, καιρόβουμα να τα πούμε. Ε, είδατε. Το γυμναστήριο το πουλήσατε. Όχι ακόμα, ψάχνουμε. Ποιο έφαγε τα λεφτά του Πασόκ, τα βρήκατε ή όχι. Ο Βαγγέλης τι κάνει, τι λέει για αυτά, ναι. Πα Πασόκ, Πασόκ, Καλησπέρα, Αποστόλη. Λοιπόν, θέλω να δείξω τη λογική τη κυβέρνηση Σαμαρά με ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Σήμερα κόπτεται για τι εξετάσει των παιδιών. Σε δύο χρόνια, στου επιτυχώντε μεταξύ αυτών, θα ρίχνει τα κρυγόνα. Θα ρίχνει τα κρυγόνα, θα του έχει άνεργου, πολλά πράγματα. Σε δύο χρόνια θα είναι φοιτητέ ακόμη. Οπότε δεν παίρνει τα κρυγόνα. Αν είναι θα του έχει μετά από δύο χρόνια. Σωστό. Αποστολή. Ναι. Η πολυκατοικία μα έχει επιταχθεί ολόκληρη και θα ήθελα να στείλω. Πού ζείτε καλά, στη Δασκαλούπολη, μετά την Καλλιτεχνούπολη, λέμε και τη Δασκαλούπολη. Ε μη κάνει σε πλάκα, θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Αν είναι δυνατόν να το ακούσει, θέλω σε όλο τον ελληνικό λαό. Ότι όλοι μπορεί, μπορεί, όλοι μα ή μπορούμε να του διώξουμε. Πόσο θα κρατήσει αυτό, μια-δύο-τρει βδομάδε μετά μπορούν να γράψουν τα παιδιά πανελληνίε. Τα μικρότερα α μην γράψουν. Καθηγητέ μα, αλλάξτε το όνομα. Αλλάξτε την ομονά μα ή α μην το λέτε απεργία, Πήρετε το λειτουργική κατάληψη. Καλέστε του γονεί και του μαθητέ και ενημερώστε του. Κλειστείτε με τα παιδιά μα στα σχολεία. Κάντε μάθημα όλη την ημέρα, κάνε την ύλη των εξετάσεων. Εξασκευθείτε σε θέματα προηγουμένων ετών. Βάλτε λουκέτα στα σχολεία. Προτάσει. Ορίστε. Με προτάσει, λέω, Παίρνι, με προτάσει. Ναι, καθηγητέ φροντίζω. Σαν τη δικιά μου δεν είναι, εγώ έχω πει. Δώστε τα θέματα να τελειώνουμε. Ούτε απεργείωσε τίποτα. Αποστολέω και το ξαναλέω. Πι πίλα θα σου κάνω το μυαλό. Πι πίλα. Αποστολέ άφησε με ένα λεπτό μονάχ, χρειάζομαι. Οι καθηγητέ μα λοιπόν άφησαν. Ας... Για μονόλογο με πείρε, δεν θα σου κάτσει. Άστο, χάρηκα που τα πάμε. Αποστολα εκεί. Γεια σου φίλε. Γεια. Να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρεις γιατί στο εγνικό δεν ανεβάζουν σχόλοι αναγνωστών. Τι έγινε και εκεί έχει πέσει, έχει πέσει ο Α, δεν ξέρω. Ρωτήστε τον Μάνος Νιφλής. Έλα Αποστολή, Έλα. να σε ρωτήσω, θυμάσαι ένα διάστημα που είχαν στοχοποιήσει τις αιερόδουλες για να κάνουν αβαβά τα μέτρα που περνάγανε. Ο Λεβέρδος. Μπράβο. Εάν κατε... Όταν ήταν υπουργός, ε... ο πετυχημένος υγείας, ο Λαβέρδος. Α, μπράβο. Εάν κατέβουν και αυτές σε απεργία, σε πορεία, σε τερκία, τι θα τι κάνουν και αυτές, θα τις επιτάξουν, θα τις ντύσουν στα χακή. Μπορεί. Ναι, mm, μπορεί. Ωραία, αυτό να μα ρεπερνάει. Να δούμε και τι ερόδουλε σε χακή σε πορεία μπροστά στο Σύνταγμα. Μια τρικυμία λίγο τη διακρίνω έτσι στην Κράνα, Δεν πειράζει, όμω θα είσαι καλά. Χάρηκα που τα πάμε. Και για του αμαράε θέλω να σου πω κάτι. Μα είχε κι άλλο. Ναι, ναι, βέβαια. Όχι, εγώ τα παίρνω στο κρανίο με την κυβέρνηση. Η ειρωνία ότι του πείραξε για τον κόσμο, μην κολλήσουν AIDS, οι ερόδουλε. Τα μέτρα που κάνουν και σκοτώνουν τον κόσμο αυτό δεν του πειράζουν. Είσαι λίγο παγιάτο, το καταλαβαίνει έτσι. <threads> <tuh, ướ correlation> <estratég flush> Ε, εντάξει, ε, που... δεν έχω πρόβλημα ε, αλλά ε, να το ξέρεις. Μια που πήρε πριν τηλέφωνο μια να σε κράξει για το Σαμαρά που έλεγε να... για το κομμουνισμό και τέτοια υπάρχει και ο Σαμαρόμουρισμός πες της. Σαμαρομ... ήταν αυτή. για Εσύ είναι σε χρυσέ δημοσκοπήσει. Είναι σε κολόγια για προξεντέ και πάνω. Που να του πάρω διάλογου λεκρήτε. Φαχ μπροστά σε αυτού θα χάσαμε και εμεί τη συντάξη μα. Ρε του και ρατάδε παστό και νέα δημοκρατία ρε δώσανε. Ρε. Κοίτα να δίδρε. Δηλαδή οι νεοδημοκράτε αυτοί που πιστεύουν ακόμα με τον ανταρτοπόρο ψηφίζουν και δεν βλέπουν ότι συγκυβερνούν μαζί με του αριστερού. Τι, τι ξεφτήλε δρε είναι αυτοί, ρε. Τι κολόγια ρε, είναι αυτοί. Την Έλα. Άκουσα χθε ένα ηχητικό με τον Άδωνη, λέει, τον αστράφηχε η ζωή του για ένα μόριο. Όχι, ένα... δεν περάσει. Έπαθε βλάβη. Και όποιο παθαίνει βλάβη, τι είναι. Τι είναι. Έχει βλαφθεί, ρε παιδί μου, αυτό Τι είναι αυτό που έχει βλαφθεί. Ε, δεν μου πάει κάτι σήμερα, τώρα. Βλαμμένο. Α, βλαμμένο, ναι. Λοιπόν, από τη βλάβη, έτσι. Ναι, κατάλαβα. Όσο για το μόριο, α πούμε στον πλανήτη, α τάφον για μεγάλα μόρια <laughs> Για ένα μόριο που τη ζωή του. Θα πούμε πολλά. Ναι, θα σας πω κάτι που σας ενδιαφέρει πολύ. Ναι. Ο Κώστας Μητσοτάκης πρόσφατα είχε δηλώσει ότι το Κυπριακό μπορεί να το λύσει ο Τούρκος Πρωθυπουργός, ο Αρντογάν. Λοιπόν, το σπίτι Μητσοτάκη Αραβαντινού από την περισβεία τη Τουρκία είναι δύο τετράγωνα, mm. απέχει. Mm. Δηλαδή, όσο όπως λέει η παρεμία, ο κόλτος από το ίδιο δάχτυλα και κάτι. Ε, ντροπή. <laughs> λοιπόν... Όχι, πάει και μπίνει καφέ εκεί πέρα αυτό, γι' αυτό σα το λέω, είναι πολύ κοντά, περνάει πριστάσεις στα κραβίες. Με ποιόν με, με τον Τζακλαγιαγκίλ. Τζακλαγιαγκίλ εδώ. με ποιόν με τον Τζακλαγιαγκίλ, αυτό δεν τον έχει θάψει ακόμα, τι έγινε. Τζακλαγιαγκίλ εδώ. <Κι>